Ένα απλό ξεφύγιο μα στι εφημερίδε τη Ερμούπολη κατά τον τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, αρκεί να διαπιστώσει κανεί τον πλούτο τη φρουσκή και τη ζωή τη πόλη. Παραστάσει όπερα και θεάτρου, παραστάσει όπερα τι το 1840, μετά την Αθήνα, η πρώτη πόλη που έχει στο ελληνικό κράτο παράσταση όπερα είναι η Ερμούπολη. Πολύ πλήρη τη, ο Αλλά και βέβαια μετά τον Απόλλωνα ο Απόλογα αξίζει ακόμα μια μοναδική. Ε, ιδιαίτερη εκδήλωση, δεν θα, θα πω περισσότερα. Συναντήσει μουσική νοματίου, διαλέξει μεταμοσική, αγγελίε για μαθήματα μουσική και για αγορέ και για πωλήσει οργάνων, κατακλείζουν τον καθημερινό τύπο τη Ερμόπολη. Η εφημερίδα Ερμή περιφανεύεται το 1884 πω η Σύρο μα είναι μικρόν Παρίσιος προ τα θεάματα. Ορθώ. Να θυμίσουμε τα λόγια του συμπατριώτη σα, ο για τη μερομηνία τη εποχή. Είτε των μαθημάτων των μουσικών μαθημάτων, ή τιμή. Οι δεύτεροι όμω οι πάση κοινωνική τάξη που θερμοπολείται ωφελούνται mm -hmm. τη ευκαιρία όπω διδαχθώσαν έκαστο αντιμικρά θυσία το όργανο τη εκλογή του. Ουδέποτε ούδα μου αντίχησαν όσα τότε ει την σύραν βιολία, φλάουτα, τρόμπε, πίφερα, μαμπολίνα, κόρμα και κλαρινέκτη. Ο περιεχόμενο στα στενοπούς της πόλη και μάλιστα τα Κυριακάς, επνύγεται το ισχύοντα μελωδία εξ ορμότα εκ παραθύρου. Και βεβαίω δεν είναι χωρί σημασία, σημασία, σημασία που σημασίε ειδήσει μπορούσε κανεί να εντοπίσει, ακόμα και σε ειδικού ενδιαφέροντο έντυπα, όπω ο νόμο ο οποίο διαφύμιζε περιοδική έκδοση με παρτιτούρε. Η όπερα διδασκόμασταν στα σχολεία, όπω είπαμε, ενώ το θέατρο Απόλυτο. Τέλο τέλος του αιώνα, ειδικό παιδικό αισθητήριο. Έτσι δεν είναι τυχαίο, που το 1890 έλαβε χώρα σε αυτόν τον ιστορικό θεατρικό τόπο μία πάρα πολύ σημαντική συναυλία. Ο διάσημος Έλληνας φλαγεωτής, Φλαουτίστας, δηλαδή, φλαγεωλο λέγανε και λένε ακόμα το φλάωτο στα ελληνικά, γίζας ο οποίος είχε Αποφοιτής από το δύο Αθηνών, είχε ξεκινήσει ως ορφανός ε, στο ορφανοτροφείο και έχει μάθει μουσική στο δύο Αθηνών. Είχε κάνει μια εξαιρετική καριέρα στο εξωτερικό, είχε σταλεί υπότροφος στη Βιέννη για εκτελειοποίηση των σπουδών του ε, και οι μαθητές του δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι αυτό το παιδί έρχονταν από, ένα, το, δύο, από το δύο Αθηνών. Ο Γκίζας λοιπόν, ο οποίος λίγο μετά τη συναγουλή τη της θα γινόταν και Πρώτο φλάουτο στη Λαρουακή τη Βιέννη, επισκέφθηκε και την Ερμούπολη και έδωσε μια συναυλία στο θέατρο και μια συναυλία στη Λεσκελάση, πιθανόν και, και σε κάποια σπίτια. Στο πιάνο το συνόδευε ο πιανίστας και συνθέτης, διδάσκαλο των Δευτεριών, Μιχαήλ Βελούδιος. Οι εφημερίδε τη Αθήνα έγραφαν εκείνη την εποχή. Χθε αναχώρησε η Σύρων παρακλητή να δώσει συναυλία και ακουστεί ο μάγο αυλό. Μα ο σεβλό του, ο διαπρεπή καλλιτέχνη κυρίω του Ισταίνη Γκίζα. Ζηλεύομαι και ειρηνώ στην τύχη μου των ψυγιανών. Έτσι το βράδυ τη ενεργεία του Γκίζα, το θέατρο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήταν πλήρε και εκ εκτού κόσμου τη πόλη όπω και σήμερα, που παρακολούθησε προσιλωμένο. Τα χειροκροτήματα ήταν η ελαχίστη, όπω λέει ο δήμο, τη δοκιμασία και τη ραχδαία και αλμπάλα. Η αληθή επιδοκιμασία είναι η άκαρη προσοχή και η συγγύη μεθύ του ακροατήριων όπω και σήμερα. Και όλοι έφυγαν κατενθουσιασμένοι και υπερήφανοι γιατί ευτύχησαν να ακούσουση του κυρίου Γκίζα. Παρά το δεν γνωρίζουμε το ακριβέ πρόγραμμα εκείνη τη συναυλία, με αρνητική ασφάλεια μπορούμε να το εικάσουμε από τα αντίστοιχα προγράμματα που ε, έδιναν ο Γκίζα και οι ομιλούντε στην Αθήνα. Ένα λοιπόν από τα δεδομένα του Γκίζα ήταν φαντασία, οι φαντασίες του Σαλονού του Κάθε βράδυ πριν πάω για ύπνο Κοιτάζω έξω στη νύχτα Κι όταν βλέπω ένα φωτινό αστέρι δουλάμουν στον ουρανό, Τότε σκέφτομαι τα γάλα για μάτια σου που είναι τόσο καθαρά όσο τα αστέρια Και θα σε φωνάσω μακριά